Πρελός, παιδί, ηλίθιος, να γυναίκα πραγησιάκιας ψηφιάς σιλιάδες σηκιά, από τους τελευταίους με τους τελευταίους. Το, το για τους καλά το τόπο. <σοτ'> το Παρία τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot κάθε Σάββατο στις 4. Καλησπέρα Καλησπέρα σας καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και στην εκπομπή Παρίας Κάνουμε τα τελευταία ηχητικά check. Αν και η ποιότητα σήμερα θα είναι τρομερή Η ποιότητα σήμερα θα είναι από τα βάθη των υπογείων Ακούσετε το χάο ε, του ιαπωνικού πάνκ Λοιπόν, είστε όπω είπαμε συντονισμένοι ε, στο Radio Reboot Και ξεκινάει η εκπομπή Παρίας Σήμερα, ολοζώντανα Σήμερα είναι 22 του Ιούνιου το σωτήριο έτος 2024 Στη φλογισμένη Αθήνα ακούμε τον Μπάρια Και έχουμε έρθει εδώ στο στούντιο Ιδρωμένοι και όχι κουρασμένοι Για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο αγαπημένο μας ιαπωνικό πάνκ ε, Μαζί μας έχουμε τον Ιάσονα από τους Ιάκουζα Καλησπέρα, καλησπέρα Γεια σου Ιάσονα και στη βοήθεια, στη δεύτερη, ή μάλλον το ίδιο πράγμα, έχουμε το ψυχάκι από το Συριαλισμό και Βαρβαρότητα. Γεια σα και μένα. Λίγο πιο δύνατα, Στέλλα. Γεια σα και από μένα. <laughs> Εγώ ήρθα κατά λάθο. <laughs> Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τίποτα. Θα τα πούμε όλα αυτά εντό λίγου. Ε, ξεκινήσαμε λίγο να σα βάλουμε στο κλίμα. Ακούμε λίγο Σόντομο θα κάνουμε μια τρομερή περιήγηση Εδώ η άσονα και τα υπόλοιπα παιδιά Μας βοήθησαν να κάνουμε ένα έτσι πολύ ωραίο χρονολόγιο Αυτής της μουσικής Και ξεκινώντας θα κάνουμε ένα μήνυ σχολιασμό Και θα πούμε δυο λόγια για αυτό το είδος τη μουσικής Και γιατί επιλέξαμε να μιλήσουμε σήμερα για το ιαπωνικό punk. Τι μα αρέσει, τι δεν μα αρέσει Και γενικότερα όλα αυτά ε, αρχίζοντας να πούμε Ιάσονα γιατί πανκ γιατί παίζετε να πούμε ο Άσονα είναι ένα από τα άτομα που απαρτίζουν την μπάντα γιακούζα ή γιακούζα όπως τη βρίσκεται τι χέριες οι Ιάπωνες δεν τονίζουν άρα μπορείς να το πείτε όπω θέλετε ε, γιατί πανκ γιατί είναι το απόλυτο η απόλυτη, το απόλυτο είδος να εκφραστείς να, να δείξει την οργή σου την αντίστασή σου ως προς την κοινωνία, την κυβέρνηση, το κράτος. Ε, αυτό, αυτό κύριος Επιθετικότητα και οργή. Κάπως πρέπει να εκφραστούμε για εμείς. Οκ, okay, πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό για την ε, ε, ισορροπία που έχει ο άνθρωπος στην ψυχική του υγεία. Κακριβώς. Γιατί όταν τρώσα παντούς φαλλιάρες χτίπους από το κυβέρνηση, κράτος κουλοπού αν δεν εκφραστείς και κάπως αν δεν δώσεις τρόπο στην οργή σου Έτσι. Ε, καταντάς ένα ρομποτάκι πιθήνιο και όλα αυτά ε, βέβαια δεν περιμένουμε να γίνετε όλοι πάνκιδες μετά από αυτή την εκπομπή oh. αλλά καλό θα ήταν ε, μετά οι βιομηχανίε τη μπίρας θα είχαν πλουτίσει και θα άλλαζε λίγο το καπιταλισμό, θα πάρει μόνο μπύρα θα ήταν το αναγκαίο ε, λοιπόν, τώρα γιατί όμως ε, ιαπωνικό πάνκ και προφανώ. Εδώ χρειάζεται να πούμε πολύ λίγα ιστορικά έτσι, πραγματάκια για την Ιαπωνία. Αρχικά να πούμε ότι μετά τις ατομικές ε, οι οποίες είχαν και αυτό δεν το παμε πριν όφε εκτός αέρα ότι πάρα πολλά κομμάτια των Ιαπώνων μετά τα 70s έχουν πάντα την, την καταστροφή ε, από τις ατομικές ε, όχι άλλη ραδιενέργεια ή γύρω σήμα να είναι συνεχώς μέσα στους κουλουπού ε, να πούμε ότι για άσους δεν το γνωρίζουν ε. Ε, Ήταν ένα έτσι, δυναμικό και κίνημα ε, ιαπωνικό Από εκεί που φαντάζεστε όλοι τώρα τους ε, Ιάπωνες Που είναι το American Dream αυτό που δεν καταφέρανε οι Αμερικάνοι Είναι ένα σύμμαχος των Αμερικάνων ε, φωτεινός όλας Καθαρός Είναι μια κοινωνία... Εξαιρετικά συνεσταλμένη, μια κοινωνία η οποία ακολουθά τι λένε τα αφεντικά τη 100%. Οι άνθρωποι, να σκεφτείτε ότι ακόμα π, π, π, παντρεύονται με συνεχέσει στην Ιαπωνία, δηλαδή υπάρχουν τρομερά ζητήματα. Υπάρχουν άλλε κλήσει, δηλαδή τα πολιτισμικά του στοιχεία έχουν μέχρι και στο πώ μιλάει ο ένα τον άλλον. Έχουν άλλε κλήσει οι γυναίκε σε μεγαλύτερες γυναίκε, οι άντρε τους ανωτέρου του. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Υπάρχουν και από στοιχεία. Υπάρχει, υπάρχει ακόμα καταπίεση ακόμα και σε αυτό Ακόμα και στην νοοτροπία στο πώς θα αφαιρθεί ο ένας στον άλλον. Υπάρχει, υπάρχει πάρα πολύ αυτό Είναι όλοι αριγκάτο και σκύβουν το κεφάλι έτσι. Είναι αυτό που λέμε η νοοτροπία του κείμένου κεφαλιούνε είναι εκεί Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι Γιατί υπήρξε το ιαπωνικό πάνκ το οποίο ξεκίνησε Και θα ακούσουμε και κάτι παλιό ε, για αρχή ε, Από τη στιγμή που ξεκίνησε ε, ήταν μια τρομερή αντίδραση πάνω σε αυτό το στη γυαλιστήρη κοινωνία που προσπαθούσαν να φτιάξουν με νύχια και με δόντια ενώντα με καταστολή ε, η κυβέρνηση τότε και η ο αυτοκρά, μετά τον αυτοκράτορα χειροχή το και όλη αυτή η φάση. Ε, και ξεκινήσανε οι νεολαί απωνίε, οι οποίοι πάντα φαντάζεστε ότι είναι έτσι και βλέπουν μόνο ανοιχτό, ε, δεν ήταν έτσι. Οι τύποι ε, πετάγανε στα σκουπίδια όλες τις συμβάσεις, τις κοινωνικές, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά ε, επαναστατικό, με ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί δεν είχαν ποτέ μια κουλτούρα καλεργής κάτι τέτοιο. Ε, εκατοντάδες χρόνια ήταν ε, υποταγής στον ανώτερο, υποταγής στο κράτος, και όμως οι νεολαίοι ξεκίνησαν και είπαν υπά, ένα κάπω φακό σε όλα. Ε, τώρα αν θέλετε ε, συμπληρώστε κάτι για αρχή Για να βρούμε και το πρώτο ε, κομμάτι που είναι από το 1977 Για να καταλάβετε Είναι πάνω στη μεταπίδηση από το rock'n'roll ε, Σε ένα έτσι punk rock ε, Και σκεφτείτε το 1977 Λοιπόν για να τους βρούμε εδώ τους φίλους Από τις πρώτες μπάντες Ιαπωνικό punk DSS λέγονται SS Καταλαβαίνετε. Εσύ, ε. Ναι, ακριβώ. Εσέ λέγονται ε, και το κομμάτι λέγεται Mr. Twist. Ε, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε πολύ λίγο. Πάντα live. Ε, εδώ στο Red Reboot. Ε, εκπομπή για το Ιαπωνικό Punk. Ξεκινήσαμε για τα καλά. Πέτσε! Πέτσε! Πέτσε! Κύριο, Bazar Bazar, we went to the the Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ε, να γνωρίζετε ότι τα κομμάτια αυτά είναι από, Μπορεί και να πετύχουμε κάποια να είναι 30 δευτερόλεπτα μέχρι 1,5-2 λεπτά. Βέβαια, στις, ε, τα πιο σύγχρονα, ας πούμε, τις τελευταίες ε, δύο δεκαετίες είναι και λίγο πιο μεγάλα. Ναι, ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι τα περισσότερα IP μπορεί να είναι από 5-8 λεπτά, δηλαδή εντάξει. Ε, τα βγάζαν, τα σε κάποιο σκοτεινό πυρηνικό υπόγειο <laughs> Στο Τόκιο ή στην Οσάκα ε, Λοιπόν, ε, πώς φάνηκε φάνηκες ένα ψυχάκι το για 77 κομμάτι Ήταν αρκετά rock'n' roll και είναι Είναι rock'n' roll και εκεί είναι που αρχίζει και βρωμίζει ο ήχος Και κάτι που θα πρέπει να πούμε για όλο αυτό που θα το καταλάβουμε στην πορεία ε, Είναι πρωτοπόροι στην αισθητική τρομοκρατία Δηλαδή χρησιμοποίησαν τον ήχο, το, τα λόγια τους, ε, εσές ας πούμε και όλα αυτά. ότι Θέλανε να προκαλέσουν, αλλά όχι απλά να προκαλέσουν. Δηλαδή θέλανε να βομβαρδίσουν τις αισθήσει, Θέλανε να τα ισοπεδώσουν όλα. Και φάνηκε μετά και στο ντύσιμο, το οποίο προφανώς τα έξιτανε δάνειο από την Αγγλία τύπου, το οποίο έγινε ακόμα πιο aggressive το ντύσιμό τους και ήταν και εξαιρετικά στυλιζαρισμένο. Δηλαδή δεν ήταν με του εμετού τους, τους ήταν γυαλισμένα τα καρφιά, βέβαια όχι πάντα. Και σημαντικό είναι να πούμε ότι κατά, τη, κατά τα 80s είχαν και αυτή τρομερό θέμα με την ηρωίνη ε, και πολλές από τις μπάντες, πολλή, πολλά μέλη μπαντών είχαν ζήτημα με τις εξαρτήσεις, γι' αυτό κάποιες μπάντε χαθήκαν εντελώς. Μέσα σε ένα-δύο χρόνια βγάλανε δύο ε, βινιλιάκια και τίποτα. Λοιπόν, ε, επειδή έχουμε πάρα πολύ μουσική να παίξουμε, ε, θα σας παίζουμε έτσι back-to-back -back κομμάτια, θα επιστρέφουμε λίγο, θα λέμε δύο λόγια ε, και να πούμε ότι ήταν σήμερα να έχουμε και τον Τάσο από τους γιακούζα, ε, ε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ε, σίγουρα η βελούδινη φωνή του, γιατί θα ακούσουμε και προς το τέλος ε, κομμάτια από την πάντα. Ε, η βελούδινη φωνή <συσίλυνα> του <συσίλυνα> δεν θα είναι εδώ μαζί <συσίλυνα> Αυτή αυτοί αυτοί <συσίλυνα> η γλυκιά φωνή <συσίλυνα> μας λείπει σήμερα. Αυτά οι φωνές που σκεφτόμαστε παιδιάδες με λουλούδια. Ναι, Ή την της ομόνιας, α πούμε. Καλό, σε αντίστοιξη. Να ευχηθούμε περαστικά, έτσι σε αυτά τα... Γιατί οι τραγουδιστές πρέπει λίγο να έχουν και τη φωνή τους σε, σε καλό επίπεδο. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι σήμερα μόνο η άσονας. Ε... Αυτό, λοιπόν, θα συνεχίσουμε με γάς ε... Και πολλές φορές βάζανε στις μπάντες τους την λέξη έτσι, αέρια. Υπήρχαν πολλές, τένοι, πολλές μπάντες που είχαν έτσι όλα αυτά τα τοξικά και χημικά αέρια ή τα πυρηνικά αέρια όλα αυτά. Το κομμάτι λέγεται No More Hiroshima. Ε, είναι κομμάτι, είναι ολόκληρο. Είναι φούληπ. Είναι, είναι, είναι, full είναι fullipi. Fullipi. Ε, Θα ακούσουμε, μάλλον, τα πρώτα δύο κομμάτια εμεί, mm -hmm. back to back, και μετά θα επιστρέψουμε στο στούντιο. Πάμε να ακούσουμε Gas και No More Hiroshima. Ε, τι λέει το κομμάτι, δηλαδή ήταν και μια τάση εναντίον του πολέμου όλοι αυτοί, ε, οποιοδήποτε πολέμου, γιατί στο δεύτερο παγκόσμιο οι Ιάπωνε ήταν κάπω οι Ναζί του Ειρηνικού. Έτσι, βέβαια το ότι φάγανε δύο πυρηνικές σαν επίδειξη ισχύως από τους Αμερικάνους ε, υπήρχαν και πιο ισχυροί Ναζί όπως οι Αμερικάνοι οι οποίοι δεν ήταν ακριβώ Ναζί αλλά κάναν τι επεμβάσει τους και αυτοί και είδαμε πώς εξελίχθηκε όλο αυτό και πώς εξελίχθηκε ακόμα μέχρι και τώρα αλλά δεν θα κάνουμε γεωπολιτική εκπομπή πάμε να ακούσουμε τα δύο πρώτα κομμάτια από τους γκά και επιστρέφουμε. Ακούσαμε τα δύο κομμάτια, τώρα μπαίνει και από πίσω χαλί το, το τρίτο είπαμε ήταν η Γκάς και το Φούλιπή του 1983 Έχουμε μπει στα 80s no ε, Για πείτε πω σου φάνηκε Κατά μέτωπον επίθεση, αυτό, αυτό Και ο τίτλος θα λέει όλα νομίζω Τώρα δεν ξέρω ποιοι καταλαβαίνουν τι έλεγε μέσα το κομμάτι <laughs> <laughs> Εντάξει δεν ξέρω να έχουμε κάποιο nerd Ιάπωνα που ακούει Και η Έλληνα nerd Οτάκου πόσους λένε ε, Εγώ τώρα προσπαθώ να μάθω σιγά σιγά Λίγο Ιαπωνικά αλλά είμαι ακόμα στο Γεια σα τι κάνετε <laughs> Δύσκολο ε, αγρίεψε ο ήχος Γιατί πριν είχαμε φτάσει κάπου στα έντες Τώρα είμαστε 83 Πλέον το rock and roll έχει Έχει, έχει, αρχί... έχει κάπως φύγει Και πήρε τη θέση του νομίζω Το punk ε, αυτό κατά αυτό και σίγουρα επειδή έχουν και πολύ νόιζ, δηλαδή επειδή και έχουν μια κουλτούρα με το νόιζ Από τα 80's ξεκινήσαν και κάναν διάφορους επιραγματισμούς με το νόιζ γενικά Δηλαδή με σαμπλάκια κουλουπού ε, Και αυτό μπαίνει και αγκαλιάζει αυτό το, το είδος ε, και συγκεκριμένα το punk Γιατί να ξέρετε ότι σήμερα θα ακούσουμε ε, υπάρχουν διάφορα υποείδη ε, και γενικότερα από το να λέμε στο καθένα τι είναι πάντα ένα συνδυασμός δηλαδή υπάρχει noise bank αναρχοπάνκ το λέγανε οι Ιάπωνες το λέγανε debate noise ε, όλα αυτά ε, θα ακούσουμε κάποια μπορούμε να τα επισημαίνουμε ή θα τα καταλαβαίνετε κι εσείς και θα πούμε και πιο μετά και για ποιο λόγο λέγανε ότι ή μας φαίνεται μας γιατί χρησιμοπούνε το noise αυτό το, δηλαδή, το θόρυβο πάνω, γιατί θέλουν αυτή τη βρωμιά που λέμε να ακούγεται βρωμιά ε, λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα Δεν έχω κοιτάξει πολλά Τις αφιερώσεις που μου είπατε να τις κάνουμε Σήμερα στη θεματική δεν γίνεται να παίξουμε κάτι τέτοιο ε, Θα κάνουμε αυτή τη θεματική που ζητήσατε Και εσείς με καλεσμένους ε, Τους κυρίους που είπαμε ε, Ελπίζω ε, Από Σεπτέμβρη Γιατί φλέγεται πραγματικά το στούντιο Λοιπόν Σε τι θα περάσουμε τώρα Τώρα θα περάσουμε ε, του τρίλου γκism, endless blockades for the pussy footer. Ε, πρόσφατα πέθανε και ο Σακεύη. Το συγκεκριμένο είναι του 1984 και έγινε re-release από τη Relapse Records το 2007. Τέλειο, δεν το ήξερα. Πάμε να ακούσουμε γκism. Θεέει Και ψαχτείτε με γκism, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε. Get no, the you know way to pick up mid the you know way to no, get this is in action here we go now right you're, oh. oh. you're fucking <laughs> up You're fucking up prenez pause Pretty pause prenez do you? Yeah. shall What? What? What? What? What? They shall he send you the ball fin They shall he you the Disney night jam They, they didn't like you for this They didn't shine for this They didn't Queen screen They didn't defend me in all Έπικ ε, πραγματικά τρομερή Από το μακρινό 1984 yeah, Κάπου yeah. εκεί ε, Μουσικάρες μόνο Να πούμε ότι για όσους συντονιστήκαν τώρα Ακούτε την εκπομπή Παρίας Οι Για όσου ενοχλούνται παρακαλώ να φύγουν Να απομακρύνουν τα παιδάκια Από τα εχία Γιατί εδώ σήμερα έχει αφιερώμαστε το ιαπωνικό πάνκ Μαζί μας ο ψυχάκιας Και ε, ο σουρεαλισμός και Βαρβαρότητα, με άλλα λόγια. Και ο Ιάσονα από τους Ιάκουζα, που είναι εδώ να με υπερβοήθησε μάλλον να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Και τώρα, πού θα περάσουμε, Θα περάσουμε στου Γκούντεν. Φοίσιο demo tape. Έτσι. <χαι> ε, από το 1986. Ε, για να δούμε τι έχουν να μας ε, πούνε κι αυτοί Βλέπεις ο ήχος αρχίζει παίρνει περισσότερο βρωμιά σιγά σιγά ε, Βέβαια ε, τώρα θα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα έχουν πιο κάθαρες ηχογραφήσεις Γιατί π.χ. ήταν και μια επιλογή ε, το πώς θα έχω στο ένα κομμάτι ε, κάποιοι θεωρούσαν ότι ηχογραφώντα από τα έγκατα της Mordor ή οπου, οπουδήποτε <laughs> Ότι αυτή η βρωμιά και αυτό το κασετοφωνάκι Έχει να πει ήταν και, ήτανε, και αισθητικό το αποτέλεσμα που θέλανε να πετύχουν Με το noise και αυτό το μακρινό Κάποιοι άλλοι ηχογραφούσαν λίγο κάπως καλύτερα Και τουλάχιστον για τον κόσμο που δεν έχει μάθει να ακούει Έτσι παλιές ηχογραφήσεις Είναι λίγο πιο εύπεπτο Γιατί λέει ότι okay, εντάξει, αυτό ακούγεται το προηγούμενο είναι μια φασαρία αυτό θέλει να πετύχουνε. Ναι. Σίγουρα είναι μια πιο εύκολη μετάβαση. Δηλαδή κάποιες μπάντες όπως η Deathside ε, είχαν πολύ πιο καθαρής ηχογραφίε, Δηλαδή ήταν μεταλλικές στην ουσία οι παραγωγές τους πιο πολύ. Οπότε σίγουρα η μετάβαση είναι πολύ πιο εύκολη από εκεί. Για κόσμο που όπως είπες δεν, δεν μπορεί να ακούσει μια ηχογράφηση που έχει ηχογραφηθεί από ένα 10 βατ ενισχυτή ας πούμε. Ε, να πούμε ότι στο site του Radio Reboot λειτουργεί και το chat ε, Άμα θέλετε να μας στείλετε κάτι, την αγάπη, το μίσο σας ή κάποιο κομμάτι ή οτιδήποτε Το στέλνετε ασχέτως αν δεν θα το παίξουμε Εμείς είμαστε εδώ, μας εδώ για να σας απαντήσουμε και να δημιουργήσουμε έτσι και να, μια αμφίδρομη επικοινωνία Συνεχίζουμε με, με, με τους γκουντών και πάμε Επιστροφή στο στούντιο ε, Θα μπει και η συνέχεια από πίσω Σαχαλή δεν πειράζει ε, Συνεχίζουμε στο αφιέρωμα Για το Ιαπωνικό Πανκ ε, Έχουμε ξεκίνησει από το 77 Έχουμε φτάσει ήδη 10 χρόνια μετά Και ήρθε η στιγμή για να πάμε Σε μια άλλη μπαντάρα Του Σκούρο Κούρο σημαίνει μαύρο Σωστά ε, Φανταστείτε γιατί ε, Σημαίνει μαύρο Και γενικότερα να πούμε ότι αυτή, αυτό το είδος, το υποείδος κάπως της μουσικής έκανε του ανθρώπου τότε στην Ιαπωνία να είναι εντελώς, όχι απόβλητοι, να είναι εντελώς κάτι ξένο. Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα φοράνε ποδιές στα σχολεία. Σκεφτείτε πόσο περίεργο ήταν τότε κάποιο να μην δέχεται να βάλει ποδιά, να τον αποβάλουν από το σχολείο γιατί τον είδανε στη γειτονιά το βράδυ να φοράει καρφιά και πέτσινα δερμάτινα. Ήταν χαμός στη γειτονιά και στην κοινωνία, ρε παιδί μου, υπήρχε ένα ζήτημα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι οι Ιάπωνες, και αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι πριν από κάποιο καιρό, είχαν και κάποια πολύ δυναμικά κινήματα και είχαν και κάποιες καταλήψεις μέχρι στα πανεπιστήμια. Μπορούμε να μοιράσουμε και τα link φυσικά για όσους ψάχνουν ε, και δεν ήταν ε, όπως το κοροϊδεύουμε όπως είπαμε πριν, ε, με υγενιές ε, χαζών και πί, ναι, ναι, πίκατσου και αυτά mm -hmm. οι τύποι κάνανε καταλήψεις και κατασκευάζανε δικά του φρούρια οδο, όχι απλά οδοφράγματα με ένα κάδο οι τύποι φτιάχνανε κάστρα ξύλινα και είχαν αντιπαράθεση με τους ε, μπάτσου τους Ιάπωνες μέχρι προφανώς που ε, ο εξου, οι εξουσιαστές είχαν συντρίψει τους, ε, αυτούς ανθρώπους έτσι, ή τους πάνκιδες ή τους ε, Γι' αυτό και όλα όλες αυτοί λέγανε ότι αυτό ήταν αναρχοπάνκ γιατί ήταν κάτι πολύ επαναστατικό για όλα τα υπόλοιπα ακούσματα που είχαν οι Ιάπωνες. Ε, πάμε να περάσουμε στους Κούρο στους μαύρους λοιπόν ή στο μαύρο πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Θα ακούσουμε το... Who the Helpless είναι από το 1984 και έχει βγει από την Blue Jug Records. Οκ. Okay. Ε, τώρα αυτές εδώ οι δισκογραφικές ήταν ε, για να καταλάβουμε ηχογραφούσαν 1-2-3 δίσκους Ακριβώς. και εξαφανιζόντουσαν μετά ε, λοιπόν πάμε να ακούσουμε και τους Κούρο του οποίους αγαπάμε και λατρεύουμε τους μάθαμε από τα ακούσματά μας από Καλαζάρ και Τσερινομπιλατάκ εδώ στην, στην Αθήνα τουλάχιστον και πάμε για πάμε να ακούσουμε Πήρανε κούρο, να πούμε ότι βρωμιά μέχρι και στη φωνή, έτσι αγανάκτηση, δεν ξέρω τι σε πιάνει. Ε, λοιπόν, ε, μετά θα πάμε στους γκαουζέ, τώρα μάλλον έτσι διαβάζετε και έχουμε το δωδεκαράκι τους, το Equalizing Distort. Ακριβώς, 1986, Selfies Records, πολύ σημαντική εταίρεια στο το τότε χώρο, ε, αυτά, γκάουζα νομίζω σημαίνει γάζα, κυριολεκτικά. Οκ, okay. ε, πάμε να ακούσουμε από αυτό το δεκαράκι, τα δύο τουλάχιστον πρώτα κομμάτια και επιστρέφουμε. χαιρετίσματα στο «Χωρίς Κανόνα» που μας ακούει, ελπίζουμε να τις φτιάχνουμε τη διάθεση και σε όλους του και άλλες και άλλα που μας έχουν στείλει μηνύματα, την αγάπη μα και συνεχίζουμε τα φέρμα στο Ιαπωνικό Punk με Gauzet. Μεγάζα! Ως αμέσως και με τους Γκάουζε οι γκάουζοι, λένε. Ε, Τους ακούμε και τώρα να συνεχίζεται Το 12 αράκι από πίσω Το Equalizing Distort Και θα περάσουμε στους α, όχι, Στους SOB Οι οποίοι είναι και αυτοί 1986 πάλι Selfies Records ε, Δεν θυμάμαι πολύ ε, Αυτό Πολύ πιο, πιο μεταλλικά στοιχεία πλέον Ακόμα και θράστα, α πούμε. Ε, αυτά. Ε, το EP λέγεται Leave Me Alone. Έτσι. Και πάμε να το ακούσουμε ε, αμέσως Τι πολεμικέ αρχέ, οι οποίε είναι οι αρχέ ε, μίσου, ε, οι αρχέ ε, κατάρα, ε, γενικότερα όλα αυτά που θέλανε και είπαμε και πριν, μια πολύ καταπιεσμένη ε, κοινωνική βάση στην Ιαπωνία. Ήταν τρομερό να εκφράζονται τόσο επιθετικά μέχρι και για αυτού του ίδιους ε, αυτό που κάνανε. Ήταν μια τεράστια επέρβαση για τα πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια τη τότε, ειδικά και τη τότε Ιαπωνία. Βέβαια και τώρα. Ε, ε, τα... Είμαστε δεκατεία του 80 και ακούμε στην ουσία Blast Beats. Δηλαδή αυτό που λένε τώρα που το λένε Power Violence ε, το ακούμε εδώ. Ε, για άλλη μια φορά... Να πούμε ότι ήταν από του πρωτοπόρου, δηλαδή επειδή συζητήσαμε και εκτό αέρα ότι από 6' τη που όλοι ψάχναμε τα ψχεδελικά στου Αμερικλάνου, ή άμα ψαχτείτε λίγο με του Ιάπωνες τι μουσικάρε παίζανε σε ορχιστρικά κομμάτια, σε κομμάτια με κιθάρες Γενικότερα ήταν τύποι πολλέ φορέ πρωτοπόροι. Αν και τι χαινόμαστε και αυτέ τι λέξει, ποιο είναι πρώτο, ποιο έπαιξε δεύτερο, δεν μα πολύ απασχολεί. Το θέμα είναι το ότι ήταν εκεί. Και είχανε μουσική ρε, Είχανε μουσική Και ευτυχώς που κάπως στο διαδίκτυο ευτυχώς, ε, Μας έχει βοηθήσει να μπορέσουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα πράγματα ε, Σε τι θα περάσουμε τώρα ε, Περνάμε στους γκουλ και στο ήπι τους να το πω ναι, ναι. Ωραία πάμε να ακούσουμε τους γκουλ όπως πάμε πριν σημαίνει ε, φαντάσμα, φαντάσμα, πνεύμα ναι, Άλλη η μας τυχίει, 986, ακόμα παραμένουμε Λίγο σε αυτή τη χρονιά Ιστορική χρονιά να πούμε έτσι, Μέχρι έτσι. τώρα έχουμε ακούσει ε, δισκάρες ε, Και κομματάρες από αυτούς Πάμε να ακούσουμε την Ιερουσαλήμ Πώς την ακούσαν ε, οι γκουλ Και γράψαν αυτό το κομμάτι Και επιστρέφουμε Και τα ερωτικοί οι γκούλες, στην εισαγωγή και στο τέλος τους. Βγάλανε κάποια feelings mm. για να στα μετά <χω> <χω> στη συνέχεια. Όχι, πήγανε πολύ Ξεκινήσαμε το αρμονιάκι τους και όλα αυτά. Μετά πέξαν το ξύλο τους και μετά σου λέει όπ χαλάρωσε λίγο». Βέβαια και συνέχεια το άλμπουμ πάλι ξύλο θα είχε, αλλά <χω> δεν πας ε, Λοιπόν, περνάμε τώρα στους Nightmare ε, και αλλάζουμε και χρονιά. Παίξαμε πολύ, 1986. Ε, η καθάμα λέγεται το EP αυτό Και για πε, γιατί το επιλέξαμε ε, Το επιλέξαμε γιατί είναι πολύ ωραίο <laughs> <laughs> Πολύ επιθετικό, πολύ ωραία αισθητική Φοβερά φωνητικά Τέλεια Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο πρώτα κομμάτια από το EP Εντάξει, μη φοβάστε να λέμε δύο πρώτα κομμάτια Πάμε να είναι τρία λεπτά αυτό που θα ακούσουμε το Πολύ ναι και επιστρέφουμε. Για πάμε. Φορτάσαμε. Ακούσαμε, μπήκαμε και στο τρίτο κομμάτι των Nightmare και τώρα θα συνεχίσουμε με του acid. Αφίδω, θα το λέγανε αυτοί οι φίλοι. Deformations by radioactivity. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι αλλοιώσει από τη ραδιενέργεια, κάπω έτσι. Μεταλλάξεις, ίσως. Μεταλλάξεις μπορεί. Παραμορφώσει, ίσω ε... θα ήταν το ε... Ναι. Ε, 1989. Περάσαμε και μία χρονιά. Έτσι ερχόμαστε λίγο, φτάνουμε στα 90 σιγά σιγά. Ε, για να ακούσουμε και τους Άσιντ, τι έχουν να πούνε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ακούσαμε δύναμη, έτσι σπήρανε την ενέργειά τους και αυτοί στα, στο Radio Reboot εδώ πάντα στον Παρία Και τώρα θα περάσουμε, τι έχουμε μετά Πάμε στους Death Side Ναι, ναι, ναι Στο All Here Is Now του 1994, αλλάξαμε, μπήκαμε στα 90s. Μπήκαμε για τα καλά δηλαδή Είναι αυτό το υποείδος του hardcore punk που το έχουν ονομάσει Burning Spirits ε, αυτό πολύ μεταλλικό ήχος Πολλά lead στις κιθάρες ε, Γενικά μεταλίζει Λίγο εδώ το, το πράγμα Ενδιαφέρον θα έχει ε, Για πάμε να τα ακούσουμε Να το μοιραστούμε Πάντα εδώ στον Παρία Μαζί με η Άσονα και Ψυχάκια Τρομερή παρέα για Σάββατο του Ιούνιου ε, Αφιερωμένες οι μουσικές Για όσους το κρατάνε αληθινό Για όσους τους ψήνει ακόμα το πάνκ Και δεν έχουν μείνει στα σε αυτό, pop, κιθαρίστικα και αούα. Ε, το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε και ε, μεγάλη πρόσβαση, όπως είπαμε και πριν στα lyrics, τους στίχους, γιατί οι στίχοι είναι τύπου δρυμή κατηγορό πάντα. Δεν έχει κάτι πολύ χαρούμενο. Μας σκοτώνουν, μας παίρνουν την ενέργεια, δεν σας αντέχουμε. Φτώχεια... Ναι, εξαθλίωση, ε, είμαστε μόνοι μας, είμαστε παρείες, εξώ και Δηλαδή, είναι μια μουσική η οποία ξεκίνησε από τους παρείες της Ιαπωνίας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με «Deathside». διαφημίσει ανά Ανάσας. Λοιπόν, ε, κάτι λέγαμε εκτός αέρα για αυτό το τύπου υποείδος. Ε, για πείτε. Ε, σκεφτείτε, ας πούμε έτσι όπως το ακούσαμε, πόσες, πόσες μπάντες έχουν επηρεαστεί από αυτόν τον ήχο. Δηλαδή, μπορούμε να σκεφτούμε πόσες ελληνικές αλλά και αμερικάνικες μπάντες που έχουν στην ουσία ακολουθήσει ακριβώς αυτόν τον δρόμο. Με leads, πολύ θριαμβευτικά ρύψη, ας πούμε στις κιθάρες και πολύ καλή τεχνικά, έτσι. Πάρα πολύ καλή. Και ήταν κομματάρα, γενικά. Έχουμε πυροβολήσει μέχρι τώρα, δεν. Η φάση έχει πάει ε, πολύ καλά. Έχουμε αλλάξει δέκα ετία. Και τώρα θα ακούσουμε «Bastard». Μπάνταρντ. Ε, Ιάσονα είπε ότι είναι από του αγαπημένου του. Μακράν και, όλας. και πάμε να ακούσουμε το The Way to Survive, το οποίο είναι από πιο EP. Είναι από το No Hope in Here. ...που είναι του 1995. Τέλεια. Ε, καμιά ελπίδα, το λέω έτσι πολύ γενικά, ε, το υπή τους. Και το κομμάτι που θα το The Way to Survive... ...υπάρχει τρόπος να επιβιώσει, αγαπητέ φίλε φίλη... ...σε αυτή τη βρωμερή Μητρόπολη... Ε, ...και όχι μόνο με αυτές τις μουσικές. Όλα αυτά πάντα είναι ένα λιθαράκι, ένα κομμάτι του παζλ... Ε, ...να βλέπεις άλλους ανθρώπους που έχουν εκφραστεί... ...έχουν δώσει τρόπο, όπως είπαμε, στην οργή τους... Και δεν τα έχουν καταπιεί αυτά που σερβίρουν οι κυβερνήσεις και οι εκάστοτε κυρίαρχοι. Γι' αυτό συνεχίζουμε με Bastard και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στα μικρόφωνα του Radio Reboot. τους Bastard και τώρα ακούμε νομίζω μου είπες το τελευταίο κομμάτι από... και από ιστορική μπάντα κιόλα. Disclose για όποιον ξέρει και δεν ξέρει, τους Disclose γενικότερα τους ξέρουν και είναι έτσι πιο γνωστοί. Είναι πιο διαδεδομένη μπάντα, δηλαδή από το, απ το φάσμα του debit, είναι η πιο νομίζω απ τις, μετά τους Discharge είναι η αμέσως επόμενη που θα μάθει κάποιο. θα ακούσουμε Nightmare Reality 1999, wakami forever έχω να πω εγώ. <laughs> ε, δύο πρώτα κομμάτια, πάντα από το... του 99 είπαμε? το 99, ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούνε και τις close. 6. Disclose μπαμπάδε. Τα λόγια είναι περί νομίζω. Οι άρχοντες, οι αφέντε, πώ να σου το πω, οι ηγέτε του noise debate είναι αυτοί. Δηλαδή και από τι μεγαλύτερε μου επηρεέ κιόλα. Ε, αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τίποτα. Από ό,τι καταλαβαίνετε χρωστάνε πολλά γιατί οι παρθενογένειε σκούλου που δεν υπάρχουν ο καθένα παίρνει και το κάνει δικό του. Καθένα mm. τι. Το, το βάζει στα δικά του πλαίσια, όρια και στη δικιά του έκφραση. Άρα βλέπουμε έτσι κάποιους τύπους που γράψαν μουσική κάποια δε, δεκάδες χιλιόμετρα ε, μακριά, ε, να έχουν επίδραση σε όλο τον ε, κόσμο, έτσι, σε ένα ανοίξη κάποιο στον ειρηνικό τσακ, έσκασε εδώ πέρα έχουμε τους γιακουζα π.χ. Ε, όχι μόνο από αυτούς ε, ναι, ναι. αλλά και από αυτούς. Λοιπόν, θα, επιστρέ... θα ακούσουμε τώρα ε, μπαίνουμε 2000 Φωστά. με γκόουκα Γκουκα τώρα, ξέρετε και αυτά. Δεν ξέρω πώ τα διαβάζουν και αυτοί ακριβώ. Δεν έχει πολύ σημασία. Ε, σημασία είναι ότι ακούσουμε το EP answer in oneself ε, από το 2000 και. Α, ε, αυτό είχε βγει 7 από τη Deadly Noise Blast Records. Deadly Noise Blast. Οκ, okay. mm. ήταν ξεκάθαρη και αυτή η Sandy. Ε, ναι, έτσι, έτσι. <laughs> από, <τη> <laughs> από το πεζοδρόμιο συγκεκριμένα. Ε, λοιπόν πάμε να ακούσουμε Τώρα μάλλον το πρώτο κομμάτι θα ακούσουμε Γιατί δεν είναι τόσο μικρά Εντάξει okay. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο Να συνεχίσουμε αυτή την περιήγηση Στο Ιαπωνικό Πανκ Τα πε όλα Και ακούσαμε πεντακάθαρα τη φωνούλα του Να πούμε του καλλιτέχνη Του, του τραγουδιστή ε, Συνεχίζουμε Πάμε 2001 Και ακούσουμε μια μπάντα Την οποία όταν μου σήλε σε την playlist νομίζω ότι ξέρεις Κάνεις χαμαλέ τύπου <laughs> Ότι έκανες λάθος στο, στην πληκτρολόγηση ε, Η μπάντα αυτή λέγεται Αζόλτ ε, Γραμμένο στα ελληνικά Με ελληνικούς χαρακτήρες κυριολεκτικά Οι Άπωνες αυτοί οι φίλοι Το 2001 ονομάσαν την πάντα τους Αζόλ δηλαδή α2 Στα ελληνικά Και έχουνε πολύ ωραία μουσική Θα την ακούσετε ευθύς αμέσως Θα ακούσουμε ένα ή δύο κομμάτια Back to back ε, Από ό,τι θυμάμαι νομίζω και η ηχογράφηση είναι πολύ δυνατή έτσι βλέπουμε ότι κάποιες μπάντες έχουν αρχίσει εκτός από τους φίλους που παίζανε πιο μεταλλιζέ έχουν αρχίσει να κάνουν λίγο πιο καθαρές ηχογραφίσεις άλλοι θα δούμε ότι και αφού περνάνε τα χρόνια άλλοι θα δούμε ότι κρατάνε τη βρώμια ακόμα να, ναι, ναι. Ε, δεν έχει σημασία όλα είναι μέσα στο σχέδιο ακούστε μας ε, την ηχητική βαβούρα μας την επιθετική αυτή λοιπόν πάμε στους Αζόλτ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Αυτή ήταν η Αζόλτ και θα συνεχίσουμε με τους DSB από το... Ε, και θα το Pure Cultivation ε, Τι να πούμε τώρα, έχουμε πάει στο 2002, περισσότερη μουσική ή λιγότερα λόγια, έχετε πιάσει το νόημα νομίζω Και ήρθε στιγμή να πάμε και τους, τους DSB, δεν ξέρουμε τι σημαίνει τα ακρονιμία έτσι κι αλλιώς ε, disaster, κάτι τέτοιο σίγουρα θα είναι. Σίγουρα. <laughs> λοιπόν, πάμε. Και συνεχίζουμε με τους Τσέινσο, ε, 2002, Just Needed. φέρτε το πριόνι. φέρτε το πριόνι. Ε, κανονικά. <laughs> Πάμε να ακούσουμε. Η, πριν ο Ψυχάκιας είπε κάτι εκτός αέρατη, τι σου θύμισε? Μου έφερε λίγο, όσες λέγε. Ήταν λίγο ε, θρασόπανκια. πανκιά είναι καλύτερο. Και ε. ο τρόπος που έλεγε τα, τα lyrics ήταν έτσι πολύ... Λοιπόν, πάμε τσέντσο και επιστρέφουμε. που με Τσέινσο δύναμη και θα ακούσουμε τώρα Crude έχουμε επιλέξει από ποιο άλμπουμ Από το άλμπουμ Immortality του 2003 από τη Deranged Records έχουμε επιλέξει το We'll Understand in the Future Για να δούμε τι λένε οι φίλοι μας για το μέλλον τι θα καταλάβουμε Ε, καταπληκτικά με τους κουρουτ περάσαμε Και τώρα θα ακούσουμε Nation State Και έχουμε πέντε ιδεογράμματα Που όλοι μας ενώνουν <χει> Τα οποία δεν ξέρω τι, τι, Πώς τα διαβάζεις Νομίζω διαβάζονται Goka no Οκ Αν έχουμε κάποιον τάκου να μας στείλει ναι, και τι, να μας πει. Με, τι σημαίνει ε, Λοιπόν πάμε να ακούσουμε Έχουμε περάσει είπαμε σε πολύ μουσική τώρα Και όχι πολλά λόγια ε, Και επιστρέφουμε. Ε, πολύ σκληρό ήχος και full ενέργεια Δηλαδή οι καινούργιες μπάντες που είναι και έτσι λίγο πιο τεχνικά άρτιες ε, Έχουν πάει το, το level της ενέργειας σε άλλο, σε άλλο επίπεδο Δηλαδή είναι φοβερό, νιώθεις ότι κάποιο θα έρθει να... Κάποιος φωνάζει που. πούμε Ναι, προσφέρει ένταση Πάρα πολύ ε, Ας ξυπνήσουμε λίγο ε, Πάμε να ακούσουμε τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι Χαιρετίσματα στου d -Clone. Το κομμάτι λέγεται What Color The Sky και είναι για μένα, τουλάχιστον η επιτομή του deep-beat noise πάνω του Ιαπωνικού, είναι, για καιρό ήταν το ξυπνητήρι μου στο κινητό για να καταλάβετε ε, τόσο μεγάλο έρωτα. Λοιπόν, την D-Clone και επιστρέφουμε. Τι ε... τρελή κομματάρα ήταν αυτή Ήταν δυναμικό ε, Με τα πετάλια νομίζω τους είχα δει Σε κάποιο βιντεάκι έτσι, υποχθόνιο ε, με το πετάλι Παίζουμε λίγο μπασάκι Πατάει το πετάλι noise βρωμιά Του πάτα Βάση περιπτώσει Λοιπόν επιστρέφουμε τώρα με Think Again ε, από, ποιο κομμα... ε, από ποιο άλμπουμ ε, από το album Never είναι το 2012 από τη Wayback When Records Πριν 12 χρόνια, δηλαδή παρκετά αρκετά πρόσφατα Ναι, ισχύει, ισχύει πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο Πάμε Λίναμε η Think Again Πολύ ξύλο, ακούσαμε φωνάρες Και πάμε, νομίζω, φτάνουμε κάπως στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για το αφιέρωμα Για να συνεχίσουμε λίγο με Yakuza Η Yakuza, προτιμάτε ε, Το οποίο είναι ε, Από Zionos, το LP τους, το Wither Grieve Μιλάμε για το για το 2013 Τέλεια ε, και πάμε να ακούσουμε τουλάχιστον το πρώτο τους ε, κομμάτι από το EP ε, και επιστρέφουμε σε λίγο να ακούσουμε λίγο και τα, τις εγχώριε επιρροές. Για πάμε. έτσι με τους Ζάενος αποχαιρετάμε την περιήγηση τη βόλτα που κάναμε στο Ιαπωνικό ΠΑΝΚ ε, και ήρθε η στιγμή τώρα η ε, να μας ε, προσφέρει και αυτό στο δικό του Λιθαράκι ε, σε κάτι αντίστοιχο πάμε να ακούσουμε από τους Γιάκουζα μερικά κομμάτια ε, επιλέγουμε να ξεκινήσουμε με το Παράνοια ναι ξεκινάμε δηλαδή από το από το πρώτο demo της μπάντα είχε ηχογραφηθεί το, το δεκέμβριο του, του 2020 ήταν μέσω καραντίνας που είχαμε γράψει στα κομμάτια εγώ και ο Τάσος προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους για να μπουν στην μπάντα να τα τελικά κάτσαμε και τα ηχογραφήσαμε μόνοι μας οι δυο μας <laughs> σε ένα στούντιο Ήταν ακριβώς και τα από την Ιαπωνία να έρθει κάποιο <laughs> Ακριβώς οπότε πήγε κάπως έτσι η φάση. Ο καλύτερο τρόπο να ξεπεράσει μια καραντίνα είναι δημιουργικό. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και είναι γαμάτο το project. Γενικότερα όσοι δεν ξέρουν α εντρυφήσουν περισσότερο. Άρα πάμε να ακούσουμε το Παράνια από το 2020 από τους Γιάκουζα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε και έτσι πιο φρέσκα. Αν και φρεσκαδούρα μυρίζουν όλα τα κομμάτια αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με Παράνια. Αγγελική φωνή ο Τάσος θα έλεγα Ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> Λείπει σήμερα, δεν πειράζει ε, Θα ξανακάνουμε αντίστοιχη περιήγηση Μπορεί στο σκανδιναβικό πανγ Γενικότερα υπάρχουν ωραία για να κάνουμε Το Πολύ ραντεβού ωραία, θα, θα, θα, θα υπάρχει και άλλη φάση Ναι, γιατί υπάρχει μουσική η οποία είναι υποτιμημένη Ήδη θα πω υποτιμημένη Είναι δύσκολο κάποιο να έχει την πρόσβαση Αν δεν έχει το ερεθίσμα από κάποιον Είναι κάποιος που θεωρείται κάπως ψαγ και πολύ δύσκολα σε φτάνει ο άλλο να ακούσει κάτι. Mm -hmm. Λοιπόν, έχουν ιστορία αυτά τα κομμάτια από πίσω, γιατί ο Άσονα μου λέει ότι τα φανταζότανε, έγραφε τη μουσική, ο Τάσο έγραφε του δίσκου, αλλά δεν μπορούσαν να συγχρονιστούν να τα ακούσουν και. Ε, και για πες, πώς έγινε τελικά. Ε, στην ουσία είχαμε τα ρίφ, τα έπαιζα στον Τάσο, οκ, okay, κομπλέ, είχαμε, είχε γράψει ο Τάσο στους στίχους. Ε, δεν είχαμε κανένα τρόπο να ακούσουμε αυτά τα κομμάτια παρά μόνο. Να μπούμε σε ένα στούντιο σε ένα που έχουμε στο Γαλάτσι το 111 Έχουμε μαζευτεί κάποιε μπάντες εκεί. Τον νοικιάζουμε ως προβάδικο. Ε, στην ουσία μπήκαμε εκεί. Απλά έχω γράφει τα ντραμς από το, απ το μυαλό μου, που θα το πω έτσι. Έβαλα τον μπάσο, έβαλα τις κιθάρες, έβαλα τα φωνή Και επιτέλου ακούσαμε τα κομμάτια που είχαμε στην ουσία 8 μήνες στο μυαλό μας. Αυτό. Τρελό. Πολύ καλό. Και γενικότερα... Όποιο κάπως επιμένει ειδικά στα εκφραστικά ε, Το αξίζουν μπράβο Και το μπράβο είναι σχετικό ρε παιδί μου Γιατί στο τέλος είναι κάτι ζωντανό Έχει μίλη κάτι Και το οποίο αυτό δίνει, αυτή, δίνει την αρχή Και για άλλους Να ακούσουν αυτή τη μουσική Να πάρουν, να, να πάρουν τη σκητάλη Να γράψουν και αυτοί Και σίγουρα έτσι. και εσά ήταν η αρχή Ώστε να προχωρήσετε Αφού σας ακούσαν Μετά πλαισιώθηκε και Α, από άλλα άτομα Ακριβώς, ακριβώς Δηλαδή το βγάλαμε και ε, Θέλοντα και μη κάποιοι το ακούσαν και ψήθηκαν πούμε, να... να βάλουμε και άλλα άτομα στην πάντα πούμε. να μπει ο drummer, να μπει και ο μπασίστας ο Βαγγέλης και ο Alex που λείπουν και αυτοί Δεν πειράζει, παίζει να είναι την επόμενη φορά θα κάνουμε και άλλο... άλλη εκπομπή ε, Θα συνεχίσουμε με καινούριο άλμπομ Πάμε να συνεχίσουμε με το καινούριο LP που βγήκε τώρα το Φλεβάρι από την Extreme E.R. Slaughter ε, Πάμε να ακούσουμε το «Δαίμονες» Τέλεια. Γιατί οι δαίμονες? Οι δαίμονες που έχουμε μέσα με στην ουσία, αυτό, αυτό θέλει να βγάλει το κομμάτι, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει τα πάθη του, έχει αυτά που τον καταστρέφουν, αυτά που τον ευχαριστούν, ε, με αυτή την έννοια. Τέλεια. Για πάμε. Λοιπόν το κομμάτι ήταν, ήταν αλητία ε, Γενικότερα αν καταλάβετε τώρα Έχει πολύ σημασία που παίξαμε πριν Μία εικοσαετία από το ιαπωνικό πάγκ Βλέπουμε ρεθίσματα που περάσανε Στους γιακούζα Κάθε φορά το λέω διαφορετικά δεν πειράζει <laughs> ε, Που περάσανε Έτσι με τα χρόνια και βλέπουμε πολλά πράγματα Εκτός από το noise Το tupa τούπα το ντιμπίτ ε, Τα αιχητικά Τα εφέ γενικότερα Πάει πολύ καλά και παραγωγικά είναι σε αυτό το επίπεδο που χρειάζεται, τουλάχιστον για τα δικά μας αυτιά που ακούμε. Ακριβώς, δηλαδή το προσπαθήσαμε για να βγει αυτό λίγο. Το να έχει ένα χαλί από πίσω από θόρυβο. Ε, δεν ήταν εύκολο, δηλαδή. Όταν σε ναι, 2024 που έχει ε, μηχανήματα, είναι όλα τελευταία τεχνολογίας είναι δύσκολο πλέον να πα έναν ήχο ο οποίο ακούγεται Οπότε να έχει αυτή την αισθητική του παλαιικού, του παλιού punk. Είναι δύσκολο. Το προσπαθήσαμε με τη βοήθεια του Γιώργου του Χρυσοφορήδη, Kate Cobra. Αν ακούς, <laughs> ε, Τα έκανε τα μαγικά του. Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε. Βγάλε το σκασμό και επιστρέφουμε. Σας βρίσκει ο κόσμος Από όντε εγώ σας έχω ταγκάρι στο social Είναι βασικό έτσι, για να πληροφορείτε Για τα live που παίζουν Κουλουπού ε, Άρα για ακούσα στο Φάτσο βιβλίο βρίσκεται Τη μπάντα ε, Και διάφορες πληροφορίες και μουσικές Κουλουπού να, ναι. έχει και διάφορα ε, Και με τι συνεχίζουμε Συνεχίζουμε με πυρηνικό κατακλυσμό Σκληρό Νομίζω ο τίτλος ε, λέει για πρόκειται <laughs> Σκληρό Είναι σκληρό το κομμάτι Προσδεθείτε και καλή τύχη αν δεν θα ξεφύγει από τον πυρηνικό κατακλυσμό να το ξέρετε αυτό σίγουρα <laughs> πάμε να ακούσουμε και άλλο ένα κομμάτι τελευταίο από τους γιακούζα ε, για σήμερα τουλάχιστον ε, μαύρη προσευχή γιατί μαύρη προσευχή μαύρη προσευχή πάει προς τα χριστιανικά δηλαδή αυτά που όλο το φάσμα των θρησκειών του χριστιανισμού το οποίο δεν μας εκφράζει καθόλου στην ουσία <laughs> κράζουμε αυτό το πράγμα Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τε, τέρμα εμμυρολατρίες, εμπρός για... Ανάποδη δι... σταυρή τώρα και τέτοια. Ναι. <laughs> Πάμε. Από εδώ, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιάσονα και τους Γιακούζα που ανταποκρίθηκαν αρχικά στο κάλεσμα και ήρθαν εδώ. Τουλάχιστον τον Ιάσονα είπαμε, είχαμε μια τυχία με τον Τάσο, με τις φωνητικές χορτές, πάνω σε κάτι ψηλές. Πάνω σε... <laughs> <laughs> σε μια κορώνα εκεί του <laughs> Βράχνιας. Ε, Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την πρόσκληση, ήταν πολύ ωραία και θα το ξαναζήσουμε. Εννοείται, εννοείται. Μπορεί να πάμε για Σουηδικό, φιλα... γενικά ναι, είναι, σκανδιναβικό σκανδινά... πάνγκ, ας πούμε. Έχει δεπόμενη... αξία και είναι πολύ... και βαρύ. Πάρα και... πολύ. Και... Ε, θα το κάνουμε αυτό από Οκτώβριο που θα ξαναξεκινήσει και ο Παρίας. Ε, θα το κάνουμε τώρα, την βουδάκι. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι έχω από μια μπάντα της καρδιάς μου γιατί ε, ήμουνα στη δημιουργία της, ήμουνα παντού γενικότερα αυτή την μπάντα δημιούργησε ο Στέλιος ο φίλος, αδελφός και κολλητός από το Περιστέρι ο οποίος δεν είναι πια μαζί σε αυτό το τούτο το μάταιο κόσμο ε, άρα θα ακούσουμε το Σύψη και Λίσσα δύο κομμάτια σε ένα που είχαν γράψει ε, η μπάντα λεγόταν Απομόνωση ε, να πούμε ότι τα, εκτός από το Στελάν που έπαιζε όλα τα ε, μπάσο, κιθάρα, ντραμς, έπαιζε τα πάντα, έγραφε τους κουλουπού, τα κουλουπού, ο ντράμερ π.χ. που έπαιξε, ο Σταύρος, ε, πάλι από το Περιστέρι, η Ιγριά που τραγούδησε. και όλοι ήταν αυτοδίδαχτοι και τους έμαθα ο Στελάρας μόνο για να πέξουνε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Στην τις άλλες εντάξει, και μετά από το γκλούβα ε, η κιθάρα, ε, λοιπόν... Πάμε να ακούσουμε αυτό και με αυτό το κομμάτι ε, θα σα αφήσουμε. Ε, η εκπομπή θα ανέβει στα Amix Cloud, του Radio Reboot και etc. Ε, ευχαριστούμε και τον Ψυχάκη, ο οποίος έχει πάει να πάρει μπήρες, άρα δεν είναι τον <laughs> να αποχαιρετήσει. Ε, στρατιώτη στο έργο του. Έτσι. Έτσι έχει πάει ε, για καλό σκοπό. Λοιπόν, καλή συνέχεια όσο τι αν κάνετε. Ε, την άλλη εβδομάδα πάλι θα έχουμε θεματική. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε θεματική... Ε, για το «Gentrification» και για τα «Airbnb» μαζί με άτομα που συμμετείχε σε αντίστοιχη συνέλευση για αυτά τα ζητήματα. Να πούμε δύο λογάκια παραπάνω τι σημαίνει ε, να υποβαθμίζεται μια περιοχή ε, για να κοπεί μετά φιλέτα για άλλους ή για ποιο λόγο τα ενέκεια έχουν φτάσει στο, στο «Αλάχ» και γενικότερα όλα αυτά τα όμορφα. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα ενημερωθείτε από τα «Social» ε, του παρία. Ε, Ευχαριστώ πάλι τον Ιάσονα και αυτά από εμά. Και σε όσου στείλανε μήνυμα, βλέπω εδώ τώρα μα έχουν πει μόνο τούπα, τούπα και τέτοια. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Αυτό ρώτησε ένα φίλο για το πέταλο. Περνάγανε εσύ το noise, ε, το περνάγανε στο πέταλο τη κυθάρα, <Κι ώστε να παίζουν τη μία φορά κάποιοι χρησιμοποιούσαν να παίζουν μπάσο. Δηλαδή, αυτό που έπαιζε μπάσο πολλέ φορέ πατάγαιε το πέταλο και μετά γινόταν απλά noise ακουγόταν λίγο περισσότερο η κιθάρα. Αλλά το κόνσεπτ πάντα ήταν αυτό. Βρωμιά ε, και εκρήξη θυμού. Έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε με απομόνωση και Σύψη και λύσα. Καλή Καλησυνή... συνέχεια. bit μόνο. Έτσι, έτσι ρε άσονα. Λοιπόν, για πάμε.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 Η Λύθιος, γυναίκα, πρεσσάκιας, ψηφιαν, σημεία δέσκοτου, τελευταίος, του τελευταίου, το κάτω, για τους κάτω. τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot, κάθε Σάββατο στις 4.